skalysferes something regarded the embodiment of a set image or group. for example control and Λίγο πλεγμένε οι μουσικέ απόψε. Θα είμαστε από τις 10 τώρα, δηλαδή, 14, αρχίσαμε πάλι. Fuck off, fuck off, fuck off. Μέχρι και τι 12. Μία με ηλεκτρονική μουσική, μία με πανκ, μία με ό,τι να ναι, έτσι μπλεγμένο θα είναι σήμερα το 2 ρο. Κοιμάζουμε και τα νέα μικρόφωνα. Θα δούμε, καλά Ο τρόπος της είναι μέσω του wire Σπέρνετε τηλέφωνο στο wire στην εφαρμογή αυτή Αφού έχετε βρει τον λογαριασμό της εκοπής Κουβέντες στη γιάφκα Αποδεχόμαστε το έτοιμά σας Άρα. Και τα λέμε στον αέρα Άλλος τρόπος είναι βεβαίως ο κλασικός. Στέλνε το email σα στο, στο radio.gr, στη σελίδα επικοινωνία. Διαβάζουμε το μήνυμά σα στον αέρα αν το θέλετε ή απλά στέλνουμε τα χαιρετισματά μα. Φαντάζομαι, μάθατε όλες και όλοι για την... Χθες είναι... Όχι, χθες είναι, δεν πέρασε Ακόμα να συνηθίσω ότι βρίσκομαι στο 10 με 12 και ότι δεν είμαι στο 12 με 2 που ήταν η αρχική ώρα της εκπομπής. Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι έχετε όλες και όλοι μάθει για την εκένωση της, ε, της αναρχής κατάληψης ε, Παλμαρέας τη Λάρισα. Ε, μια... Επιχείρηση που έγινε στις 8.30 το πρωί, μέσα στο κτίριο βρισκόντουσαν 6 μέλη της συνέλευση τη κατάληψης της Παλμάρες. Θα διαβάσουμε έναν ημερωτικό από τη συνέλευση της αναρχικής κατάληψης της Παλμάρες. Ραθίσμο, ο σεσίσμο, ο Θα διαβάσουμε όλο το κείμενο από την ανακοίνωση. Κάποιο μου λέει εδώ πέξε πάγκρε. Συνδιώς, Αλέρτα Αντιφασίστα, ένα κλουπάκι από τη χιλή. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση τη Εναρχή Κατάληψη τη ε, για την εκένωση που έγινε το προϊόν του μπάτσου. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, λέει η ανακοίνωση: 6.30 μπάτση όλων τον ειδών. Ασφαλίτε, ματ, καπελάκιδε, οπιέ, έκαναν έφοδο στην κατάληψη. Ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα, φωνάζοντα και πω βρίσκονται εκεί με εισαγγελέα με σκοπό την έρευνα και την σπιτιού. να το σπίτι, ε, με την παρουσία μα πάντα. Χωρί να καταφέρουν όμω να βρουν κάτι επιλήψιμο. Μέσα στο κτίριο βρισκόμασταν έξι συντροφοί και Επειδή μεταφερθήκαμε στο τμήμα και μα απαγγέλθηκαν οι εξή κατηγορίε, ε, συγγνώμη, συγγνώμη, Το ξαναλέω. Έπειτα, μεταφερθήκαμε στο τμήμα και μα απαγγέλθηκαν οι εξή κατηγορίε για τάραξη υγειακή και παράβαση του νόμου περί προστασίας των δημοσίων εκτιμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πω ο συγκεκριμένο είναι από το 1938. Δηλαδή είναι νόμος του Μεσοπολέμου και του μεταξά. Κάτι που μας κάνει ξεκάθαρο τον εκδηγητικό και τον λησαλαίο τρόπο με τον οποίο οι Σαγγελέας και το κράτος κυνήγησαν την υπόθεση αυτή. Συνεχίζοντας, στο τμήμα μας ζητήθηκε να δώσουμε δεκτυλικά αποτυπώματα. Κάτι που αρνηθήκαμε προσθέτοντας έτσι τις κατηγορίες μας και αυτή της απίθειας. Τώρα για να μην εθελοτυφλούμε... Όλα αυτό ήταν μέρο τη κεντρική πολιτική Νέα Δημοκρατία, που με τη ρητορία του νόμου και τάξη και την πρακτική τη εισαποδιωτική καταδοστολή εδώ καιρό χτυπά το καταληψιακό κίνημα στην Αθήνα. Επιπροσθέτω, μεγάλο κομμάτι τόσο στην ενηχήστρωση, όσο και στην τέλεση τη τελευταία πράξη, έχει το γυροκομείο Λάρισα, το οποίο αποφάσισε να ανανεώσει εκ νέου τη μήνυσή του. Αυτό μα δείχνει την ιδιοκτησιακή πολιτική του γυροκομείου, το οποίο δηλώνει δημόσια και πω λόγω μεγάλων οικονομικών δυσχεριών αντινατή όχι μόνο να φροντίσει του τροφίμού του αλλά και να καλύψει τις μισθοδοσίες των εργαζομένων του για να μην θυμηθούμε τα υπέρογγα χρέη προς ΔΕΗ e και ΔΕΗΑΛ e τα οποία ουδέποτε αναφέρθηκε ποτέ και πως, ε, πως δημιουργήθηκαν και πως το κυριοκομείο με τις δωρεές, ακίνητα, όχι μόνο βρέθηκε σε τέτοια θέση αλλά δημιουργήθηκε αυτά τα χρέη Συμπερασματικά λοιπόν Βλέπουμε πω τόσο στη Λαράσο όσο και στην Αθήνα η κεντρική πολιτική τη κυβέρνηση αλλά και τη τοπική αυτοδιοίκηση είναι η εξή: Πάταξη του ότι αντιβαίνει στην επίπλαστη κανονικότητα τη ταξική βαραβαιότητα και των κοινωνικών διαχωρισμών και χτύπημα και καταστολή. Στο βωμό τη κερδοσκοπία του και των μαξιμαλιστικών του βλέψεων, ε, βλέψεων δεν χωράει τίποτα διαφορετικό, τίποτα ελεύθερο, τίποτα ακιδεμόνευτο. Η απάντησή μας προς όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη και λέει πως η βία που μας ασκείται έμεσα ή έμεσα δεν θα μείνει απάντη. Αν ο κόσμος που ονειρεύεται δομείται πάνω στις πλάτες των απόκληρων και των εξεγερμένων αυτής της κοινωνίας αν η πρακτική του ότι δεν λύνεται κόβεται γίνει κυριάρχη τότε αυτός ο κόσμος δεν μας χωρά και θα κάνουμε τα πάντα για να τον αλλάξουμε. Έχει και ένα ιστορρόγραφο Αλληλεγγύη σε ε, ε, καινωμένες ασίνας. Και σε αυτές που απειλούνται με καταστολή, σύντροφοι, οι σύντροψες, τίποτα δεν χάθηκε. Όλα μας ανήκουν γιατί όλα είναι κλειμμένα. Αυτό το κεμενάκι μπορεί να το δείτε και στο Άντες Εντιμήτε, αλλά και στα διάφορα social media είναι αναρτημένο, μπορεί να το δείτε και εκεί. Just like the Βεβαίω, αύριο είναι η απολογία του Φίρερ, του αρχιναζή της Χρυσή Αυγής ε, αυτή Η απολογία του θα γίνει στο Εφετείο Αθηνών ε, το πρωί Υπάρχουν αρκετά καλέσματα ε, αντιφασιστικά στο Εφετείο Αθηνών ε, αύριο Τετάρτη Τώρα την ακριβή ώρα δεν ξέρω, ωστόσο νομίζω ότι από τι 830 η ώρα θα, κάπου εκεί θα είναι η απολογία του Μαλάκα ε, Εν τω μεταξύ υπάρχει και ακόμα και στάση εργασίας που έχει κηρύξει η Αδεδί Ενώ για να δούμε λιγάκι το εύρος των κοινωπίσεων έτσι ώστε να μπορέσει ας πούμε 8.30 με 10.30 νομίζω Στάση εργασίας για να δούμε, να σας πω τώρα 8.30 με το 10.30 είναι 8 με 12, 8 με 12, 8 με 12 γράφουν αλλού ε, για να υπάρξει ας πούμε συμμετοχή των ανθρώπων που θέλουν στο αντιφαστικό συλλελητήριο έξω από το χώρο του Δικαστηρίου ε, Να πούμε πως είναι ο τελευταίος από τους 68 κατηγορούμενους. Ε, βεβαίως ε, για την κλιματική οργάνωση, Αλλά και για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα Του του Λουμάν Των ο, ε, ταγμάτων εφόδων Των αφασιστών καθηγιών Στους Αιγύπτιους ελεργάτες Για τη δολοφονική επίθεση Εναντίον των Μαμητών τέλο πάντων ε, Και άλλες πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει ε, Σε μετανάστες, μετανάστηριες ε, άτομα που συμμετέχουν σε αντιφασιστικούς αγώνες μεμονωμένα κτλ ε, υπάρχουν καλέσματα Πως το παρόν έχω βρει το κάλεσμα ε, το κάλεσμα της ταξικής αντιπίθεσης και της όρμα αλλά θα ψάξω να βρω και άλλα γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα καλέσματα ε, για την ε, αβριάνη ημέρα επαναλαμβάνω πως ε, ο τύπος ε, ο Ναζί θα απολογηθεί το πρωί στο εφετείο Αθηνών ε, Αύριο το πρωί 8.30-8 η ώρα και Είναι και τα καλές βναβήσεις νωρίτερα Και πιθανόν να υπάρχει μεγάλη με βομπάτσους ε, Και δεν ξέρω τι περίμετρο που θα αφήσουν Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό Και μόνο που θα υπάρχει κόσμος να πιέζει προς τα εκεί Είναι αρκετό και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά εκτενή από, αναλύσει ε, για την αυριανή ε, ε, απολογία του Μιχαλουγιάκου. Σε τι συγκυρία γίνεται, να θυμίσουμε στι προηγούμενε απολογίε, ε, τον προπαλικάρο ο οποίο τελικά τον πούλησε τον Μιχαλογιάκο, ο Λαγός, τον υπερασπίστηκε και ε, ε, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε γνώση ας πούμε ούτε του ε, ρουπακιά του δολοφόνου φασίστα, ούτε τι είχε γίνει στη νίκαια ε, ε, υπήρχε η απολογία του Μίχου που είχε φύγει καιρό από τη Χρυσή Αυγή που υποστήριξε ακριβώς το αντίθετο ότι Υπήρχε γνώση και του Μιχαλογιάκου και του λακού, ο οποίο, α πούμε, έπαινε πάντα τι ενημερώσει και τι μετέφερε στον Φίλερ του για το τι γινόταν σε όλα τα σκηνικά, σε όλα τα γεγονότα. Υπήρχε λοιπόν γνώση και μάλιστα ο Μίχο έλεγε ότι εγώ του πίεζα κιόλα να διαγράψουν και να κλείσουν τα γραφεία τη Χρήση Αυγή. Και ο Λαγό είπε ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Γενικώ υπήρξε η απολογία του Παναγιώταρου ο οποίο και αυτό, α πούμε, τη σειρά του στήριξε τον, ε, πιο πριν, στήριξε τον Μιχαλουγιάκο, ε, και καταφέρθηκε εναντίον, α όσων αποχωρήσαν από του φασίστε, μετά την δολοφονία, είπε και αυτό ότι δεν γνωρίζει. Γενικώ όλοι σταθήκαν σε αυτή τη φάση, ότι μόνο ο Μίχο άψε ότι γνώριζε ο Μιχαλουγιάκο και ο Λαγός, ε, και ποιο το έκανε, και ότι μάλλον είχε δώσει εντολή. Ο Μίχο μάλιστα είχε πει και στην ξεχωριστή δίκη που γίνεται για το συνεργείο, την επίθεση, ότι ο Μίχο ο, ο είχε υποστηρίξει, ήταν και αυτός εκεί περάσουμε, στο τάγμα με τα μηχανάκια. Ότι ο Λαγός προπορεύεται με, με αυτοκίνητο και είχε το ένασμα. Γενικότερα τον είχε δώσει το λαό, κανονικά, που ήταν ο τύπο ο οποίο το τελικό και για οποιαδήποτε φάση πέσει να από του φασίστες. Βεβαίω υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά που σας λέω Εγώ σας λέω πολύ, πολύ πολύ πολύ περιληπτικά Δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα Υπάρχουν άνθρωποι που εκαλύπτουν το, το ρεπορτάζ δημοσιογραφικά ε, από τη δίκη ε, Υπάρχουν site τα οποία το παρακολουθούν όλα αυτά τα έξι χρόνια Μπορείτε να έχετε από εκεί καλύτερη εικόνα Εγώ σα λέω απλά έτσι να σας βάλω λίγο στο κλίμα Αύριο λοιπόν αντιφαστική συγκέντρωση από το πρωί Από διάφορου φορεί θα ψάξω να δω και αν υπάρχουν καλέσματα και αλλού απέρα απ από τη μήτια για την αυριάνη ημέρα στο δικαστήριο, όχι στο δικαστήριο, στο εφετείο Αθηνών, έτσι. Στο εφετείο Αθηνών είναι στη Λουκάρου αν δεν κάνω λάθος. Το εφετείο είναι στη Λουκάριος, πρέπει να είναι στη Λουκάρου, όμως θα το ακάρτω το ε, Και μέχρι και δηλαδή έχει τετράωρη στάση εργασία για να ε, συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο, στην αντιβαστική συγκέντρωση έξω από το ε ότι κάποια η που mm -hmm. κάποιες η Χρυσή Αυγή πήγε στη Βουλή mm -hmm. θα ότι είναι νίκη του αντιφαστικού κινήματο, mm -hmm. βεβαίω πιο αντιφαστικό κίνημα mm -hmm. μαχητικό αντιφαστικό κύμα στον δρόμο πότε mm -hmm. έβαλε σαν πρόταγμα ότι αν δεν πει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή θα είναι νίκη και γίνεται τακτήρια μόνο στους δρόμους μικρότα τους φασίστες και τσαχίζοντας όχι με την αναμονή ενός αποτελέσματος εκλογικού της απομονώνης με θεσμικά τους φασίστες και hey! okay, λοιπόν χάρικαν και κάποιες που δεν μπήκαν οι φασίστες ωστόσο η ίδια η σοβαρή ου πλέον που διαχειρίζεται τώρα την εξουσία πρόντισε τα τάγματα εφόδου να τα αντικαταστήσει με τα τάγματα εθνο, εθνο, εθνοφυλακών, με την επανεργοποίησή τους, την αναβάθμιση του ρόλου τους. Όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές, νησιά κτλ, αλλά ακόμα και στις ατική Αττικής και της ε, Θεσσαλονίκης. Είτε αυτά αφορούν ρόλους σε, σε θέματα κυβέρνο είτε αφορούν ρόλους σε επόπτευση και ρουφιανήλικη, ας πούμε γενικότερα. Ήδη έχει γίνει μία αρχή εισαγωγής, ας το πούμε έτσι, με την συνεργασία μεταξύ δημοτών και κανονικών ένστολων φασιστών, σβάζει δηλαδή στο κλίμα των μικόν πούμε, να το πούμε έτσι, κανονικών να εκτελούν τριπολίες σε βάζει σε μια τέτοια φάση αυτό συνέβη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Ακογιάννη με την Ελλάς ε, η συνέχεια θα είναι, θα είναι μια αντίστοιχη μέχρι να φτάσουμε τα τάγματα εθνοφυλακών να γίνουν ακόμα και στους δρόμους και να δίνουν όπως καλούς στο στον κόσμο ή ακόμα και να εφορμούν αυτό βεβαίω είναι λίγο μακρινό, δεν μπορεί να γίνει τώρα, είναι σίγουρο, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένα με μια έκτακτη συνθήκη που μπορεί να επικρατήσει καλή ώρα από σχηλή, γιατί δεν είπαστε μακριά, από τον Δεκέμβριο του 2008, με παρόμοιες σκηνέ, όπως αυτές στο Σαδιάκο. Μπορούν να συμβούν και εδώ. Άλλωστε, κατά την άποψή μου, η δετικοποίηση του ελέγχου και της καταστολής είναι ένας αγώνας δρόμου, ο οποίος συμβαίνει και τον έχει, ξέρει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία, σαν έμπειρη από το 2008, ένας αγώνας δρόμου για να μην υπάρχει, ε, να προλάβουν μάλλον, περιπτώσεις ε, που συμβαίνουν σε λατινικές χώρες, σε Εκουάδορ, τελείωση η ιστορία, στη Χιλή, στην Οντούρα μήνες πιο πριν, στην Κολομβία μήνες πιο πριν, στο Χογκόγκογ, Τρικές εβδομάδες πιο πριν Στη Γαλλία κάθε Σάββατο Ένας αγώνας δρόμου Κάνει σοβαρή χρυσή αυγή Να προλάβει Γρυπτώσεις τέτοιες Μας πήγε καλά το δραγουδάκι το προηγούμενο. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας ε, στη φίλη μας ε, την Άρτεμις ε, το σύντροπος της, η, που ακούει από Αθήνα πλένει τα πιάτα ε, που δεν έχει να κάνει αυτό με σεξουαλικό, σεξιστικό πρόσφυμο απλά αυτή τη στιγμή αυτό κάνει μπορείτε να καπνίζει απλά μπορεί να, να μην κάλεξε εγώ απλά στη αυτό κάνει. γενικότερα σε όσες και όσους ε, ε, ακούνε αυτή τη στιγμή Θέλει να επικοινωνήσετε με τον κλασικό τρόπο είτε στέλνοντα εω... το μήνυμά σα στο ραδιοτηριατζί, στο σελιδα επικοινωνία, είτε μα καλείτε στο wire, το οποίο αρνητικό του τρόπο το λέμε, ώστε να σας καλούμε να μα καλέσετε, αλλά δεν είναι ανοιχτό. <laughs> wire. Οπότε να θα έχετε φάει πόρτα, μάλλον. Σε λίγο θα περάσουμε να θα δώσουμε και ένα ακουστικό, ένα αρχείο από την απάντηση που δόθηκε στην ε, κένωση τη ε, κατάσταση Vancouver, apartment, μέσω μετά, αν δεν, κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος, μετά την πορεία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 12 η ώρα στην πλατεία δηλαδή Βικτωρία, ε, σε αλληλεγγύη σε μετανάστε και ενάντια στην πίθεση του κράτου σε καταλήψεις και δομές ε, αν δεν κάνω λάθος μετά από τη <Ρι> δεν ότι η πορεία το έκανε, απλά χρονικά το βάζω μετά τη πορεία αν δεν κάνω ε, θα βάλουμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χειδικό και λίγο όταν το έχουμε έτοιμο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 Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το χειτικό. Η επίθεση που έγινε σε ερμηνεία των Βάτσον, επίθεση με μπουκάλια. στην επίθεση στη δημιουργία των μπάτζων και όταν τους καταδιώξανε υπήρχαν άτομα πάνω στις πολυκατοικίες και τους αποθύσανε με τη ρήψη αντικειμένων, βάνω από τις ταράτσες. Δεν ξέρω αν τα καθεστατικά έκαναν λόγο πάλι για επιτάμενους αναρχικούς και αναρχικές. Είναι το σημείο το οποίο έχουν ανέβει πάνω στις ταράντζες, πάρα πολύ κόσμος. Το το Ράντζες, πάρα πολύ κόσμος. Ε, οι μπάτσοι τρέχουν σε αλλαγή, ναι, κάτω από πόστεκα που έχει εκεί από τις κολόνες. Αυτό ήταν το ηχητικό λοιπόν. Σε λίγο θα διαβάσουμε μια ενημέρωση από την απεργία πίννας που έχουν ξεκινήσει 14 γυναίκες στο κέντρο κράτης αλλοδαπών της Πετρουάλι. This Can and will we be beat. Or when I try to gather in a park, any fascists again will make their mark on the brake dead. Burn it! Burn it, boys dead! Again for everyone, no longer will we have to interfere. Others come who have no place here. If we unite to battle, can we won? Start a cold before it's even gone. London, London, London. Let's just come. Get on, we'll come. Let's come. Let's scum Your time will come Let's scum Let's scum come Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ενημέρωση από την απεργία πείνα που είναι σε εξέλιξη ε, των γυναικών στο καλαστήριο τη Πέντρου Άλλη. Στο κέντρο κάτριση αλλοδαπών τη Πέντρου Άλλη, η απεργία πείνα των 16 γυναικών, 14 από Συρία και 2 από Παλαιστίνη, συνεχίζεται για τέταρτη μέρα. Μια, ε, και η απόφασή του είναι να μην τη σταματήσουν μέχρι να δικαιωθούν. Τα μηνύματα που μα στέλνουν συνεχώ το επιβεβαιώνουν. Χρειάζονται τη συμπαράσταση και την έμπρακτη αλληλεγγύη όλων. Ελπίζουν σε αυτοί. Δεν του έχει μείνει τίποτε άλλο από να ελπίζουν ζώντα σε αυτό το κάτεργο, επαόριστον, χωρί να ξέρουν γιατί και μέχρι πότε, χωρί να τι έχει ενημερώσει κανεί, χωρί να έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Έγκλημα είναι η κράτησή του. Ε, και η απεργία πείνα είναι το μέσο που διάλεξαν για να αντισταθούν στο βασανιστήριο του παρανοϊκού εγκλισμού του, που τι ακυρώνει σαν ανθρώπου. Δεν μπείθονται με τα ψέματα που του λένε τα αστυνομικά όργανα όπως «σταματήστε την απεργία, ξεκινήστε να τρώτε και θα σα βοηθήσουν να βγείτε από εδώ». Ή, αντίστροφα, «σταματήστε την απεργία γιατί δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα». Το έκαναν και άλλου παρελθόν. Και σε μια δουμάδα τι μετέφεραν άρρωστε με αστυνοφόρε στα νοσοκομεία και μετά τι ξαναγύρισαν εδώ. κτλ. κτλ. Και, και όλα αυτά για να του πάσουν το ηθικό. Ούτε με τι σοκολάτε με τι οποίε προσπάθησαν να τι και διασπάσουν δεν μάσισαν οι γυναίκε. Οι γυναίκες αυτές, σαν ένα σώμα, μια ψυχή, διδάσκουν τι θα πει αξιοπρέπεια. Θέλουν οι κραυγοί τους να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου και να μην ξεχαστεί. Θέλουν να μας αγγίξει και να μας ξυπνήσει. Απαιτούν να τους επιτραπεί να υπάρξουν ξανά σαν άνθρωποι. Ε, αυτό λοιπόν το κειμενάκι ή και ενημερωση είναι από την πρωτοβουλία «Το σπίτι των γυναικών για την ενδυνάμωση και την χεραφέτηση ε, που το βρήκαμε». Στην σελίδα τους στο facebook Με τον αντίστοιχο τίτλο Τίτλο όπως είπαμε Πρωτοβουλία Γυναικών για... Το σπίτι συγνώμη, Το σπίτι γυναικών Για την ενδυνάμωση και την χαίρα φέτηση Ακούτε την εκπομπή ε, Κουβέντες ή γιάφκα Να θυμίσουμε ξανά Ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email Στη σελίδα επικοινωνία του Radio Dragin σελίδα μήνυμά σα, ή αν θέλει να μιλήσουμε και στον αέρα, υπάρχει η εφαρμογή Wire, μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Διαβάζουμε εδώ κάποια. δηλαδή είναι και γιαγιά γιά, για, αλλά κυρίω είναι για αλλα κυρίως ειναι για κλαματα Και αυτό το οποίο θέλω να σα πω είναι ότι είχαμε πάλι ε, φασίστες ε, κατοπατηριδόψυχου ε, ή πατηριδόπληκτου και να μαζεύονται σε μια άλλη πόλη, στην Ναούσα μετά από Κο, μετά από Γιανιτσά, μετά από Μεθόνη μετά έχω ε, χάσει ε, περιοχές ε, Καλαμαριά, τέλος πάντων και άλλες περιοχές που δούμε έχουν στο μυαλό Συνάωσα βρεθήκανε φασίστες να εμποδίσουν πρόσφυγες να έρθουν στην πόλη ε, βασικά στηριζόμενοι σε μια φήμη και εδώ υποπτεύουμε ένα τρολάρισμα για να τους εκθέσουν γενικότερα ε, και τι σημαίνει αυτό ε, Μαζευτήκαν λοιπόν για να υποδεχτούν τις πρόσφυγες Με πανοπλίες κάποιοι Δηλαδή είναι πραγματικά φοβερό Ο άλλος έχει φορέσει πανοπλία αρχαίου Έλληνα Λοιπόν, ε, ναι, μαζευτήκανε λοιπόν ε, να αποδεχτούνε στις τη λέξη πρόσφυγες, μετανάστες, μετανάστριες εξαρτωμένους ανθρώπους που υποτίθεται να ερχόντασαν στην πόλη μέσα σε λεωφορείο αλλά όταν ε, άρχισαν να φωνάζουν σε θύματα και άρχισαν να... Τους, ε, να, να πλησιάζουν το λεωφορείο, αντιληφθήκαν ότι μέσα σε αυτό το λεωφορείο ήταν, eh, ε, γυναίκε τουρίστερε μια μεγάλη, προ, ηλικία που πηγαίναν για φαγητό. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι 80 εκατό σκατόψυχε, α πούμε, φασίστε, ε, εκτεθήκανε, αλλά δεν νομίζω ότι του έχει πειράξει καθόλου, δεν πήγαν εκεί, και σκεφτείχναν αν θα εκτεθούν. Είναι μια, ένα δείγμα το τι συμβαίνει πανελλαδικά, όπου τα έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, ότι αυτός ο ρατσισμός, αυτός ο, ο πατριωτισμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας σομινισμός μίσους ε, απέναντι στους οποίουδήποτε ανθρώπους πέρα από ελληνική καταγωγή, α πούμε, Στου φασίστε οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να ε, βγουν πάνω στον αφρό, ας πούμε τις δημοσιοίτητες, να το πούμε έτσι, παντούντας πάνω στι σκητοποίηση που έγινε για το όνομα τη Μακεδονίας πριν από μήνε, προσπαθούντας, όχι μόνο αυτό, δηλαδή να επιζήσουν, α το πούμε έτσι, πολιτικά και να δημιουργήσουν ένα ε, ε, εμφυοπολεμικό εμφιολο, κλίμα, είναι η αλήθεια, ε, Ξεκινώντα ε, πραγματικά από πριν από ένα χρόνο του Φεβρουάριου, ε, δείχνοντα δηλαδή, α πούμε, πούμε τι θέλουν να κάνουν με, την, με τον εμπρισμό τη κατάληψη τη Λιμπερτάρτεια στη Θεσσαλονίκη, σίγουρο ήταν ότι θα ψάχναν να βρούνε άλλα παιδεία και ίσω και να ευχόντουσαν ας ούτε, ο Μητσοτάκη να κάνει την κολοτούμπη και να του εγγράψει στα παλιά του τα αποδήματα, γιατί τώρα διαχειρίζεται αυτό την εξουσία και. Έχει υιοθετήσει την ατζέντα της ακροδεξίας σαν σοβαρή Χρυσή Αυγή αλλά τους έχει βγάλει εκτός, ας πούμε όλους αυτούς τους ε, ε, ηγεμονίσκους των, των φασιστικών κουρπών ε, τους έχει βγάλει έξω οπότε και αυτοί προσπαθούν να ψάχνουν να βρουν πεδίο για να μπορέσουν να κινηθούν και να βγουν πάνω στη δημοσιότητα και αυτό είναι ο λόγος ο οποίος προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εξανθλίωση και, και τη δίωξη αυτών των ανθρώπων, των εξαθλωμένων από τι εμπόλεμες ζώνες ή τις α ζώνες πούμε, των, της Βόρεια Αφρικής, της Ασίας και άλλων χωρών, κατά δύο κοντά τους, βρίζοντάς τους και άλλα και άλλα, για να πιάσουν και να έχουν ένα είδος πολιτικού αν μπορεί να το πει κανένα έτσι για να συνοούμαστε όμως το λέω μόνο και τίποτα άλλο μεριδίου στη, στη δημόσια σφαίρα για μένα όπως έχω πει και για άλλους ανθρώπους που έχω μιλήσει οι υπεύθυνοι οι είναι όλοι και όλες όσες αφήνουν και παίρνουν και παίρνουν έδαφος σε αυτές οι διαμαρτυρίε, σε εισαγωγικά βέβαια Αυτέ οι φασιστοσυνάξει, κάποιο μου έκανε πλάκα με τρόλα, ρε, από το στενό μου γενειακό, φιλικό και τα λοιπά πούμε, περιβάλλον. Δηλαδή, που επειδή πούμε, έλεγα ότι. εντάξει, δηλαδή, μποϊκοτάρετε, παιδί μου, τι τοπικέ κοινωνίε, ε, και μετά μποϊκοτάρε και του Τούρκους δηλαδή μην πάρει νεότερ πούμε από την Άωσα και αυτά. Και λέει, οκ, okay, τότε ένα μπάμπουτ στον λευκό πύργο που κατεβαίνουν οι ρολοχοί τη, α πούμε, και τα λοιπά. Δεν μπορεί να το κάνει σε, σε, μια πιτρόπολη αυτό. Αυτό είναι φυσιο, δηλαδή, εντάξει, είναι το λάρισμα, να κάνουμε αγελάμα, αλλά προφανώ δεν μπορεί να προοικοτάρει μπο, μια ολόκληρη πιτρόπολη με τόσα εκατομμύρια ανθρώπου, α πούμε. Ε, μπορεί όμω μια τοπική κοινωνία, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να κυλήσει, να κυλήσει, είναι πολύ εύκολο να εκδηλώσει τα κρυφά τη ρατσιστικά ένστικτα ε, και όχι να κυλήσει. Δεν θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι κιλούν. Δεν θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι παρασύρονται. Θεωρώ ότι τα έχουν στο βάθο και τα βγάζουν ε, είτε με την, ε, μάζα, με την ψυχολογία τη μάζας του όχλου, είτε ε, ρε παιδί μου τα βγάζουν είτε παρασυρώμενοι από αυτό που τα έχουν μέσα, είτε ρε παιδί μου με κάποια αφορμή, οποιαδήποτε αφορμή του παρουσιάζεται για να ε, εκτονοθούν Γιατί αναγκάζονται και κρύβονται στι τρύπε του, α Τώρα πια δεν κρύβονται. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι πάρα σημαίνει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι οι τοπικοί κοινωνίες είναι πολύ full μέσα σε αυτά τα συχαμένα στοιχεία. Στη Μητρόπολη είναι πολύ πιο δύσκολο να τους διακρίνεις μόνο όταν εμφανίζονται. Έτσι. Γιατί, εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε, η Μητρόπολη, η αοριστία, η απροσωπεία, οι διάφορες ενασχολήσεις των ανθρώπων με τατουίκου του όσον αφορά την επιβίωσή τους, τις δουλειές. η η μία επαφή με τον άλλον δηλαδή οι επιχειρήσεις το ένα το άλλο, δηλαδή τα εμπορικά κέντρα και όλα αυτά δημιουργεί μια προσωπία που είναι δυσκολότερο όχι ότι δεν υπάρχουν είναι απλά δυσκολότερο να έχει τόσο μεγάλο ε, τόσο μεγάλη συμμετοχή πούμε, σε τέτοιες εκδηλώσεις ε, και μην πάμε μακριά πριν από ένα χρόνο υπήρξε ε, ε, ε, ε, Περίπου γύρω στις 10.000, α σε έναν κόσμο 2 εκατομμυρίων κατοίκων, α πούμε, εκδηλώσει για το νόμο τη Μακεδονία, που για μένα, εδώ, τίθεται το ζήτημα, ότι τα υπόλοιπα ένα 800, 1, 700 άνθρωποι αφήσαν αυτού του 10.000, α ξέρω εγώ, ε, να βρωμίσουν με το φασιστικό παραλήρημά του, και, και το μίσο, μισάνθρωπο, μια ολόκληρη πόλη. Είναι και υπεύθυνε και στην Πιτρόπολη. Ωστόσο, ένα μποϊκότ, ε, σε μια Μητρόπολη είναι πραγματικά ακούγεται σαν τρόλ, ενώ σε μια τοπική κοινωνία, τοπική κοινωνία πραγματικά ακούγεται σαν ένα όπλο, ρε παιδί Ούτε τσίχλε, λοιπόν, από κάθε ναούσα. Ε, ή από κάθε σκατόνιση που ακούγει στο όνομα α πούμε. Είμαστε για απόψε Στην εκπομπή κουβέντες στη Γιάφκα ε, Η αλήθεια δεν έχω πολλά θέματα να σας πω Η αλήθεια είναι ότι Ενώ μπορεί να πηγαίνει καλά Εκποπηγενικότερα ε, Έτσι η ροή να ακούγεται η ροή καλά πούμε, και τα λοιπά, Χωρίς προβλήματα ο ήχος Αλλά πάντα όταν πηγαίνει το ένα καλά Το άλλο δεν πηγαίνει Δηλαδή βιωματικά σας το λέω σε όλε τι εκπομπήσεις που κάνω α, Κάτι θα σημαίνει α πούμε και ε, δεν θα πηγαίνει κάτι καλά. Ε, αυτή εδώ η περίπτωση είναι... ας πούμε το Wire τώρα. Ε, μου βγάζει ότι έχει ένα μικρό προβληματάκι. Ε, θα πρέπει να πώ θα το ξεπεράσουμε τώρα αυτό. Γιατί σε τι χώμα να μιλήσουμε στον αέρα. Μου βγάζει ότι πρέπει να το κάνω μία... τέλο πάντων ένα subscribe. Θα δούμε, θα δούμε τώρα πως θα το ξεπεράσουμε. Δεν πειράζει το email, είναι πάντα email και είναι κλασικός τρόπος που μπορεί να επικοινωνούμε. Του είναι κάτι επιπλέον, κάτι μια πολυτέλεια. Γενικότερα όμως δεν έχω και πολλά να σας πω απόψε. Ε, δηλαδή πιο πολύ έτσι μια μπακιά κλεφτή μπορώ να σας πω συγγνώμη κάτι έτσι ε, θα λέω να ρευτώ και δεν βγαίνει <laughs> αυτό. Ε, να σας πω τελικά και από το διαδίκτυο και τα social media τι βλέπω. Ε, ίσως είναι και λίγο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα υπάρχουν δύο πάρα πολύ σημαντικά κατά την προσωπική μου άποψη βίντεο από τη Ροζάβα. Από την περιοχή που Τούρκοι και οι σύμμαχοι του πλέον Ρώσοι. Έτσι, ε, Κάνουν περιπολίες για να διατηρήσουν ασφαλή ζώνη Ουσιαστικά για να διατηρήσουν τι Για να είναι σίγουροι πως δεν θα υπάρξουν ε, ένοπλες ε, Ένοπλη αυτοάμυνα Ένοπλη άμυνα στις εθνοκαθέωσεις που γίνονται Από τα τζιχαντιστικά ε, γκρουπίδια των φασιστών Μέλλον του ΆΕΣΙΣ που έχει ελευθερώσει ο τουρκικός εθνικιστικός μελιταριστικός μηχανισμός και που σφάζουν ανθρώπους εχμαλότητους και άμαχους, άμαχες εχμάλωτες στα χωριά που έχουν καταλάβει. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει στην ασφαλή ζώνη, την οποία έχουν συμφωνήσει οι Ερτογκάν και Πούτιν Υπάρχουν, έχουν φτάσει μέχρι τον κομμανί, το οποίο έχουν δεσμευτεί στου Αμερικάνου ότι δεν θα επιτεθούν, δηλαδή μέχρι τα μέσα, πούμε, περίπου τη ζώνη που θέλανε να να κάνουν την ασφαλή ζώνη που λέγανε σε βάθος 30 χιλιόμετρων και 100 χιλιόμετρα, δεν είναι 100 χιλιόμετρα, είναι λιγότερο έχουν σταματήσει στο, στο κομπάν δηλαδή είναι στα μισά, λίγο περισσότερο από το μισό της μακρόστερης αυτής τη λωρίδας που θέλουν να κάνουν ε, οι Τούρκοι και σε αυτή την περιοχή αν έχω σωστή εικόνα γιατί μπορεί να μην έχω σωστή εικόνα οπότε διορθώστε με, σας παρακαλώ πολύ αν κάνω λάθο. Ε, ότι είναι αυτή είναι έτσι η μορφοποίηση αυτής της ζώνης. Σε αυτή λοιπόν τη ζώνη, μετά από τη συμφωνία που κάνανε το Γκάν και Πούτιν, κυκλοφορούν τουρκικά και ρωσικά τεθεραξημένα οχήματα στρατού, που επιθερούν αν διατηρείται ασφαλής ε, ζώνη, από τι, τι επιθερούν, μήπω και μπαίνουν τρομοκράτες του UPG, των μοράνων πολιτών, προστασίας πολιτών, των κούρτων κουρτισσών. Είναι δυνατόν. Και ακριβώ πίσω... Ακριβώς από πίσω τους ε, δρούν οι τσιχαντιστικές ομάδες οι οποίες ε, είναι είτε μισθοφόροι οι αντάρτες του υποτιθέμενου Εθνικού Στρατού της Συρίας που είναι ένας στρατός ο οποίος τον έχει καθιδρύσει η Τουρκία μέσα στα, ε, στην περιοχή της Τουρκίας ε, είτε είναι αποφυλακισμένα, απελευθερωμένα μέλη του Άισης ε, που έχουν φορέσει τις μισθοφορικές στολές, ε, λένε σε διάφορα βίντεο ξεκάθαρα ευχαριστούμε τους Τούρκους και, ή έχουν νοσηλευτεί σε τουρκικά σε νοσοκομεία, έχουν αποθεραπευτεί και έχουν ταχθεί στον τουρκικό στερατό δίπλα. και αυτά τα μισάνθρωπα γκρουπίδια που σφάζουνε, εκτελούν, αποκεφαλίζουν κόσμο. Αυτό συμβαίνει στιγμή. Και υπάρχουν λοιπόν, και τα λέω αυτά, υπάρχουν λοιπόν βίντεο που επιτίθονται πιτσιρικάδες και πιτσερίκε, η κουρδική νεολαία, σε τεθερακισμένα που έχουν πάνω τη ρωσική και την τουρκική, άλλα ρωσική σημαία και άλλα ε, τουρκική σημαία, ε, που επιτίθονται λοιπόν ε, με πέτρες στην περίπτωση θα σα βάλω σε λίγο σε ένα, ένα αρχητικό αρχείο έτσι να πάρουμε μια εικόνα, ένα κλίμα, ρε παιδί από αυτή τη δράση τη κουρδική νεολαία εναντία στου φασίστε, στου, και με, και δεν. Στου υπεραλιστέ, του. Τώρα φανταστείτε σε αυτή την περιοχή έχει πει η Γερμανία, και το έχω ξαναπεί αυτό, να έχει προτείνει η Γερμανία, δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτή η πρόταση, δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτή η πρόταση, να εποπτευτεί αυτή η ζώνη, Ασφαλίζονται από 50.000 50 ε, στρατιώτε του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν ήταν πρόταση για να αντικατασταθεί η υπερπολία των τουρκικών και ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων από νατοικέ δυνάμει. Ή αν όλοι μαζί, φανταστείτε, το είχα πει στι φανταστείτε τώρα, χώρε που έχουν δεχτεί επίθεση από ISIS, Γαλλία, Γερμανία, ε, Ολλανδία, ξέρω εγώ, που αλλού ε, οι στρατιώτε να είναι δίπλα στι τσιχαντιστικές ή να περιφρονούν ή να είναι στην ίδια πλευρά τέλο πάντων των τσιχαντιστικών ομάδων που έχει ΆΙΣΙΣ μαχητέ ε, και πολεμούν δίπλα στους Τούρκους μην ξεχνάμε ότι η, το σπίτι του θα σας πω τώρα γιατί θέλω να μιλάω με και, δηλαδή να μην λέω ο να... να λέω αυτά τα οποία ε, ισχύουν ε. Μισό λεπτά δώστε μου. Λοιπόν, ε, το σπίτι που κρυβόταν το Κουσουφίδι, το πώ θα το όπως πώ θα το το. Ο Αμπού Μπάκρ Αλμπακτάδι, ο αρχηγός του Άισις το οποίο ε, φάγανε οι ΗΠΑ με δυνάμει ε, καταδρομών και τι άλλο. Δείξω ότι στο διάλογη είχαν εκεί πέρα και πόσους φάγανε Από τον αέρα σκάσανε πύραυλοι του φάγανε οι ίδιοι Οι, οι μισθοφόροι των είπα δεν, δεν με ενδιαφέρει κάνας Αυτός λοιπόν υπήρχονταν σε σπίτι που ήταν Για τουλάχιστον 6 μήνε Εκεί Σε αυτό το σπίτι Σε μια περιοχή που ήταν υποέλεγχο Του του τουρκικού στρατού και την περιοσία πληροφορού της, της Τουρκίας Αθήνα να μην το ότι εκεί Λοιπόν, βεβαίω, ε, δεν έχουνε σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Τούρκοι δεν έχουν δώσει την παραμικρή πληροφορία για την, ε, για τοποθεσία του Αμπούρ Πακδάτη. Οι Κούρδοι, και οι Κούρδοι σα βοηθήσαν σε αυτό. Αλλά, ο Τραμ ευχαριστεί, ευχαρίστησε του Τούρκους για τη συνεργασία τους δι, για να ε, φάνε τον τύπο. Λοιπόν, σε λίγο, θα βάλουμε λίγο μουσικούλα και θα σας μεταφέρω το ηχητικό αυτό που σας είπα. δεν μπορούμε να το ε, βάλουμε το ηχητικό από την ε, αντίσταση, έτσι, η αντίσταση κορυκτικής με στους Τούρκους και τους Ρώσους σούμε, που περιπολούν την ασφαλιζόνι, δεν πειράσει, στάξει, okay. θα ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο κάποια άλλη φορά. Όταν θέλεις κάτι συμβαίνει Τελικά το καταφέραμε Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό Του πετροβολισμού των οχημάτων Στο κομπανί Από την κουρτική νεολεία των οχημάτων της Τουρκίας και της Ρωσίας Λέχε, τα Ακούγεται, για να έχετε μια εικόνα λέτε, λέτε. Όλη αυτή τη διάρκεια που ακούτε τη μουσική κι ακούτε τον κάποιο να μιλάει Είναι κάποιο που τους δίνει Ένασμα στα παιδιά Να πετάξουν πράγματα στα διερχόμενα οχήματα είναι ένα, Μόλις φύγανε τα ρωσικά και τα τουρκικά οχήματα Είναι ένα άλλο οχημα των Κούρδων. Που αν δεν κάνω λάθος πυροβολούν στον αέρα αλλά κόσμος. Τώρα, περνάνε ξανά τα οχήματα, τα τουρκικά. Λώς οι δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είναι πραγματικά και μια γιορτή έτσι. Το ήταν το ηχητικό από την αξιαντίσταση της κουρκής νεολαίας, τα κατεχόμενα δάφη τους ουσιαστικά, το κομπάνι, όχι ακριβώς μέσα στο κομπάνι, περίχωρα του κομπάνι. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, όπως είπαμε, βίντεο που αποτυπώνουν τους Πετροπολισμού των οχημάτων. Δεν είναι τώρα κάποια ουσιαστική αςούμε, αντίσταση; είναι συμβολικότατη και πραγματικά πολύ σημαντική για μένα. Είναι πολύ καλό να επικοινωνηθεί αυτή η εικόνα. Οι άνθρωποι και έχουν δώσει τον αγώνα, έχουν αποκρούσει, έχουν νικήσει τους εισλαμοφασίσεις του Άισης. Έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο να μείνει ασφαλής με, με τις κεριδιμένες μάχες και την τελική μάχη στη Ράκα που έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Ε, δηλαδή είναι σημαντικό να επικοινωνηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έμειναν μόνοι του, μόν Έμειναν, γιατί υπήρχαν πολλοί μαχητέ και μαχήτριες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο που προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά δεν ήταν και αρκετέ. Όσον αφορά τι υπερδυνάμεις που περιμένανε την προσμονή που είχαν από τι ε, υπερδυνάμει αυτών των μόντρων ε, δεν το βάζουν κάτω. Όσο μπορούν να το παλεύουν, α πούμε, ε, υπήρχε ένα. Πήραμε αυτοργάνωσης και αυτοδιάθεσης που είχε εξασφαλίσει ασφαλή χώρους ασφαλή χώρους σε γυναίκες, παιδιά ακόμα και σε λιμπιτζητή κοινότητα στις περιοχές αυτές τέλος <σ> <σο> πάντων αυτό ήταν πραγματικά τελικά ο νούμερο ένα κίνδυνος για την υπερθυντική ελίτ ε, της ε, αυτοκρατορίας Τη εξουσίας και της οικονομίας ανά τον κόσμο γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε προφανώς ρε από τις πηγές ενέργειας ακούτε την εκπομπή λοιπόν του ε, στι κουβέντες στη Γιάβκα το Jim Fragma στο μικρόφωνο να ακούσουμε μουσική όμως είμαστε ακόμα και κάνα μου είπαμε νωρίτερα ότι θα βρούμε τα καλέσματα με αυριανή αντιπαστική συγκέντρωση στο φετίο θα τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα σιγά-σιγά ένα τους αριστερούς που καλούν σε πορεία αντιπαστιστική συγκέντρωση και πορεία καλή η συνέρευση για την οργάνωση της συγκέντρωσης του εφετίο τη 6 αύριο δηλαδή 6 Νοεμβρίου, 9 Ια το πρωί όπως πάνε η συνέρευση για την οργάνωση της συγκέντρωσης στο εφετίο την οποία αποτελούν η αναρχική συλλογικότητα κύκλος φωτιάς η αναρχική συλλελικότητα όμικρον 72 Αναρχική Φοιτητική Συνέλευση Αοροδαμός, Ομάδα Δάστια, Ταξική Εντεπίθεση Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών. Είναι οι συλλογικότητες που αποτελούν τη συνέλευση, την οργάνωση συγκέντρωση στο Από εκεί καλή όρμα, κερφά. καλή το Πάσα Μοντάνια, ο ελεύθερο κοινωνικό χώρο στον Κορταλό, αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο στο Κορδαλό διαχωρι... στα Μοντάνια, ο Σύλλογος εκπαιδευτικών κόστων εισιτηρίου, το ΕΚ. Ψυχομαι οι μουσίες θα είναι λίγο ανακάτω, ανακάτω. Του έφταναν στου ανθρώπου που διαδηλώνουν στου δρόμου, οι σφαίρε, σφαίρες, δολοφονίε, ε, τα χημικά ε, των κατασταλτικών φασιστικών δυνάμεων του χιλια... χιλιανού κράτου και του έσχασε και ένα σεισμό σε 6,3 και του ίσχυσε κανονικά του ανθρώπου εκεί. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω, έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί. Do not make a sound on your feet when you're leaving, suffocate mine, say dark, heart magic. gonna get a drop, here you recite, on gonna watch it, eat them, I'm ready, you're done there, bleeding. Much thin them stay, gonna get them locked in a razor, of the laser. <laughs> Για στη χηλίδα να δώσουμε και μια ενημέρωση. Χθε χιλιάδε άνθρωποι κεντροθήκαμε στο Σαντιάγκο στην πλατεία Ιταλία, όπω λέγεται, που έχει γίνεται σύμβολο του κινήματο που έχει ξεκινήσει να φύσταται α πούμε σε τοστικό κύνημα του 18 Οκτωβρί. Στι διαδηλώσει και τι χθεσινέ υπήρξαν σφοδρέ συγκρούσει μεταξύ ανθρώπων που ήταν στους δρόμους και των μπάτσων. Πολλά λεωφορεία πριπολήθηκαν. Βεβαίω πολλέ κλούβες και θωρακισμένα ε, οχήματα των μπάτσων ε, σαμπονταρίστηκαν, καταστράφηκαν ή απλά ε, βαφτήκαν α πούμε. Η πορεία προσπάθησε να φτάσει στο προεδρικό μέγαρο με, και η αστυνομία προσπάθησε με τη σειρά της, να την αστυνομία που τους λέγει η αστυνομία στο διάλειο Οι μπάτες προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας ε, χρήση χημικών, σφαιρών, δαστικών ε, Άμβρας Μια Άμβρας <συριασμίες> <συριασμίες> <συριασμίες> <συριασμίες> Η οποία ελπίζω να είναι αυτή μια άβρα που υπάρχει το βίντεο ενός διαδηλωτή που είχε να είναι πάνω στην κορφή Συγγνώμη Και προσπαθεί, να επιτυχώς, προσπαθεί επιτυχώς να σπάσει το κανονάκι νερού Κίνημα φαίνεται πως συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά με Σύνθημα δεν έχει τελειώσει τίποτα ένα σύστημα και γενικότερα μία, ένα κίνητρο και μία <coughs> προβαγάνωση και επικοινωνία για δυναμικέ διατηλώσεις μέσω του διαδικτύου και, το, και των social media Επιπλέον υπήρχαν διαδηλώσει οδηγών ταξί mm. οι οποίοι διατηλώναν για τις των διοδύων και άλλα δηλαδή κοινωνικά στρώματα ας πούμε, στους δρόμους <εσίου> ε, να πούμε πω ο Πενιέρα, ο ο πρόεδρο τη Χιλή, δήλωσε πω δεν προτίθεται να απαρτηθεί παρά τι χιλιάδε, ε, κόσμου που βγαίνουν στον δρόμο και παρά του είκοσι ανθρώπου που έχουν δολοφονήσει τα μέτρα που έχει πάρει με την έκτακτη συνθήκη και που έχει βγάλει του φασίστε, ε, το στρατό στους δρόμου και έχει κάνει και έχει πράξει πέραν τη δολοφονία βασανισμού, βιασμού γυναικών, δεξιστικές επιθέσεις και άλλα πράγματα τα οποία έχουν ε, καταγγελθεί που ο ίδιος ο Πενιέρα σε κάθε ερώτηση που του έγινε από καθεστοντικό Βρετανικό κανάλι υπεραμύθηκε τις ε, επιλογές του Α, υπεραμήθηκε τι τριμμένο uh να το, το, το πούμε στα ίσια γούστα καλά έκανε είπε ουσιαστικά που ρε παιδί μου έβγαλα ε, κήρυξα τη χιλή σε και ανά στο δρόμο στο, στο στρατό στο δρόμο τώρα λέει αν γίνανε και, και κάποιες δολοφονίες θα διατάξουν εδέ που λέμε εδώ δηλαδή καταλαβαίνετε the flames of hate based on their new ideals Πρέπει να δούμε λιγάκι το πρόβλημα με τη μουσική διότι βάζει ό,τι θέλει και όποτε το θέλει και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό μισό λεπτάκι δεν ακολουθεί τη σειρά που έχω δώσει οπότε πάμε να βρούμε κάτι άλλο Δηλαδή εντάξει είπαμε άνω κάτω αλλά το πρόγραμμα ακολουθεί ένα δικό του άνω κάτω και όχι το επιμέλος άνω κάτω που είχα βάλει εγώ Θα διαβάσουμε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 20 του που απομένει για το κλείσιμο της εκποπής, τι έχει αύριο όταν σαν φορά δράσεις, εκδηλώσεις κτλ. στις 12 η ώρα το μεσημέρι, α τρέξει κρουφανική παρέμβαση, μικροφωνική παρέμβαση στο πάτιο, συγγνώμη, <συγκλουφωνική> <συγκλουφωνική> παρέμβαση από τη συνελεύσεια λεγής του εξεγερμένους και εξεγερμένες οι Αύριο στις 12 στο Πάτιο Αύριο στις 2 το, το μεσημέρι Στο στέκι φυσικού Παναλαμβάνω στις 2 το μεσημέρι Στο στέκι φυσικού Να υπάρξει συλλογική κουζίνα Και ζαμάρισμα δεν στο κλείσιμο του ζωντανού χώρου, του ανεπιστημιακού χώρου. ενάντια στην κατάρκηση δηλαδή του ασύλου και στα κλειδώματα. Πρόταγμα τη διατήρηση ανοιχτού και ζωντανού του ανεπιστημιακού χώρου. Yeah. Έχει κι άλλες δράσεις προς αυτό το σκοπό. Yeah. Προσδιαβάστε... Μπείτε στο website στη σελίδα του Φυσικού, Στακι Φυσικού, είναι λοιπόν αύριο και η πορεία για να βλη θέλει στα πορεία γειτονιά σε ελληνική στην κατάληψη 26. Η ώρα να γίνει 23 πέμπτη Να Οκτωβρίου, για να γίνει αύριο τι 5 η στις 5 η ώρα έξω από την κατάληψη νοταρά 26. <Τι> Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. που θα τρέξει η εκδήλωση με συντρόφους και συντρόφισης από τη χυλή την εξέλιξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στο στέκι στο βιολογικό στι 6 η ώρα αυστηρά η ώρα αυτή στην εκδήλωση θα υπάρχει και έντυπο μεταφρασμένο υλικό αύριο λοιπόν στις 6 η ώρα στο στέκι στο βιολογικό στις Είπαμε, το είπαμε okay. το αυστηρά ήθελα να πω όπως υπογραμμίζεται εδώ <στομής> <στομή> Αύριο είναι και το μάθημα Ταγκό πρωτοβουλία σαν ήσυχο Καιρό. Όταν το είδα μου άρεσε πάρα πολύ και ζήλιψα που δίνε μες στην Αθήνα. Μαθήματα Τετάρτες 30 Οκτωβρίου και 6 Ενδεκάτου. Αυτή είναι η Δεύτερη Τετάρτη δηλαδή. Η Αβριανή. Δευτέρες 4 Ενδεκάτου έγινε δηλαδή και 11 Ενδεκάτου. Άλλα δύο μαθήματα μένουν. 6 Ενδεκάτου και 11 Ενδεκάτου. Τα μαθήματα αυτά, λοιπόν, γίνονται στην κατάληψη Φιλολάου 99, στο Παγκράτη. Είναι στις 8 η ώρα, επαναλαμβάνω. Αύριο, λοιπόν, στις 8 η ώρα στην κατάληψη Φιλολάου 99, στο Είναι το δεύτερο μάθημα της Τετάρτης, δεύτερη Τετάρτη δηλαδή, 6 Νοεμβρίου, στις 8. Εγώ αν ήμουν θα πήγαινα. Τώρα πώ πήγαμε από την αντίφα στην σκηνή, στην mainstream τηλεφωνική μουσική και τους Daft Punk. Δύο, ξέρω. Η party zone είναι μέσα στο έμβο μα, κυλάει. Δηλαδή, όλο το punk, δεν είναι hardcore, αλλά δηλαδή, η party zone είναι μέσα στο έμβο μα. Στι flavors μα, κυλάει. Αύριο ε, υπάρχει και μια προβολή ταινίας του Parasite του Βόγκ Ζον Χου Αν λέω, Βόγκο Ζον Χου στις 8 η ώρα, στην κατάληψη Μούντο με Εύβο λείπουν και σιάτιστοις στον πρώτο λέω προβολή ταινίας Παρασάι του Βόγκο Ζον Χου στις 8 η ώρα στην κατάρρεψη μου τον ΟΕΒΟ ο Φιλίππουγη όχι σχιατίστης, σχιατίστης στον πρώτο όροφο Θα ακούσει είναι πολύ καλή ταινία Έχουμε και την ανοιχτή συνέλευση στα Γιάννα, ενάντια στις εξορρήξεις υδρογωναθρακών. Ανοιχτή συνέλεψη στα Γιάννα, ενάντια στις εξορρήξεις υδρογωναθρακών. ελεύθερο κοινωνικό χώρο Αλιμούρα, Ραβαντινού 6, εντός του άσκορδου και από τσιριγότη 14 είναι οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση. πω ότι η προβολή ταινία έχουμε και στην κατάληψη του κρου τη λάρισα, σε μια συγκυρία που είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων, ας και για την προβολή, τα την κένωση της ε, αναρχικής κατάληψης πανομοιές στη λάρισα πάλι, η ταινία η οποία προβάλλεται είναι και εκεί, η ταινία parasites. Όπω στην τον στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Β ταπρόσω, 387, οι σκάλε, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ενάντια στην Πατριαρχία, καλεί σε συζήτηση για τη διοργάνωση κινητοποίηση εν ώψη τη 25η Νοέμβρη. Η 25η Νοέμβρη έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ω ημέρα για την βίας τη βία κατά των γυναικών. Θεωρώθηκε το 1991 μετά από αιτήματα γυναικείων οργανώσεων σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, όταν οι τρει αγωνίστριε αδερφές Μιραμπάλ βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου στ με τα έντολη του δικτάτορα Χίγιο στη Δομι... Δομινικανή Δημοκρατία. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση γνώμηση αυτή τη ε, ημέρα, 25ης Νοέμβρη. 25, 25, το πρώταγμα είναι βεβαίως ενάντια στην έμφυλα βία, που είναι και θα είναι καθεστώς όσο υπάρχει κράτο και καπιταλισμός. Αυτό είναι το πρόταγμα. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση θα γίνει στις 8.30, δεν το είπα αυτό, στις 8.30 στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο που ήταν στην Πάτρα, 3 -87, από την πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην Πατριαρχία. Ωτι αύριο στι 9 η ώρα στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο υπάρχει ένα live με τους ντόξινγκ καβάλα, ένα τριμενέ σχήμα από το Βελιγράδι οι οποίοι παίζουν καράζ, σχεδόν ροκ, είσοδο ελεύθερη στο ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο Βασιλείο Γεωργίου 27 και Μπιζανίου. Για όσε είναι παλιέ και όσου είναι παλιού, <Τι μόνιοι> θυμόται την υπόγα τη καλλιδρομίου '94 στα εξάρχια. <Τι μόνιοι> Δράστε μια βόλτα, έχει post-punk bar. Οι τες ήταν προτάσει, τώρα όσον αφορά την υπόβα στην καλλινομία τα τέστα ελπίζω να μην έχει είσοδο ή ξέρω εγώ, δεν, δεν έχω μείνει πίσω ελπίζω να δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, και με χρήμα, ξέρω εγώ, αγωροπολισίες κτλ εγώ το είδα, ήταν εκδήλωση, δημοσιευμένη σημερολόγιο αλλιώς δεν θα ανέφερα τίποτα η αλήθεια είναι πότε δεν το έψαξα Τελο πάντων δεν θέλω να αναφέρω από εκπομπή οποιοδήποτε μέρος λειτουργεί με μπορεί με εμπορευματικού όρους αν έχει γίνει αυτό με την υπόγα έχω κάνει λάθος λοιπόν το ξεπερνάμε λίωσαμε με τι εκδηλώσει και τις δράσεις της αυριανής ημέρα, αυτά και με αυτά πήγε 12 η ώρα έρεσε και η ώρα απόψε Δεν το καταλάβουμε <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> λες κάθε φορά λες τι θα πω τώρα, εδώ έχει ετοιμαστεί, τι θα πω, πώ θα αυτά, κυλάει μόνο του το πράγμα. Βέβαια με τις μουσικές που σας βάζω Δεν σας θέλω στο κερβάτι Ούτε για να χαλαρώσετε Κάποιο κλάπ σας θέλω μάλλον Λοιπόν Θα πιστέψουμε σε λίγο από πούμε Το καλή νυχτά Α χαμηλώσουμε λίγο τα beats Μεταφυσκεί ομέτρη, παίρνουν ό,τι λάχιστα. Λάχι. Πλάσκετ ελεμετέρων και κυκλοπεδιών. Φτιάχνουν δρόμου και νόμου. Διερμηνή, διερμηνή σε καμπάνια σύνορα. Επαγγελματίε επαναστάτε. Παλιά, παλιά του ήταν και κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόπλοι Αλλά βλέπουν όλα και δεν κινούνται. Τα Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά Εμένα οι φίλε μου είναι τα τεντωμένα Εμένα οι φίλε μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσεις παλιών σπιτιών πάνω τους έχετε <συντός> <σιδερανια, μανταλάκια, συντός> του έχετε καφώσει εκατομμύρια στελέχη με ταλάκια εισένοχε σα αποφάσει συνεβρίων, δανικά φουστάνια, σημάδια από κάφτε, περιέργε και συγκρανίε, απειλικέ σιωπη πολίτη. Ερωτεύονται οφιώνα. Τριχομονάδε και το τηλέφωνο. Ας μένα οι μου είναι Κάνουν ό,τι λάχιστα όλα ταξιδεύουν, ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Φίλοι μου. Γιατί δεν του αφήσατε σπιταμίγια, σπιταμίγια. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Με γιατί τους ριμάξατε το, το κόκκινο. κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί το η δική, δική σα μόνο και αν λείψει, μου κάνει οι φίλοι, φίλοι μου. Είναι, είναι μαύρα, μαύρα πουλιά Και σύρματα, και σύρματα. Και σύρματα. στο λαιμό Στα χέρια σας Οι φίλοι μου Οι φίλοι μου Εμένα οι φίλοι μου είναι Μαύρα Ο, πουλιά Εμένα οι φίλες μου είναι Σύρματα τέτοια Παξιδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα Γιατί τους ριμάξατε το κόκκινο Γράφονε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας Στο λαιμό σα. οι φίλοι μου Magic Despair και Σοκρίτης Μάλλα μα. Με οι φίλη μου. Πηγαίνεις Κοντόπουλους. Δεν μένει κανείς σε, σε αυτή την πόλη. Και σε λίγο θα πούμε το καλή Ή απόψε. Εμείς όπως η εκποπή θα ακούσεις σε επανάμψη αμέσως μετά μόλις τελειώσει, Ευχαριστώ που ήσασταν ε, παρέα και απόψε μαζί μας εδώ. Εύχομαι ε, η αυριανή ημέρα να είναι καλύτερη από τη σημερινή. Να με το ραντεβού μα ε, για αύριο το βράδυ εκτό από πρόοπτου. Ξυπνήστε το πρωί και να βρείτε ακριβώς αυτή ή αυτόν που θέλετε. Μόνο το ανοίξτε τα μάτια σας. Αντί... Για όσοι να συνεχίσουν, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα όμορφο βράδυ, διάσημο όπως το θέλετε. Επόμενα πολλά φιλιά, πολλές καλή νύχτες, θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ. Καλή νύχτα! Την απομόνωση, διαχέουμε τον ανακρατικό λόγο.